Στίχη 14-15. Πώς θα συγχωρηθόμεν. 14. Πρέπει δε, όταν ζητείτε την άφηση των αμαρτιών σα να συγχωρείτε κι εσείς στους άλλους, διότι αν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα αμαρτήματα που έκαμαν εσά και ο πατήρ σας ο ουράνιος θα συγχωρήσει και εσάς τα ειδικά σα αμαρτήματα. 15. Εάν όμω δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα μπροστά σας αμαρτηματά Ούτε ο πατήρστα, σας, σας συγχωρήσει τα προς αυτόν αμαρτία σα.